Τι πώ είναι το παιδί! Ενδιαφέρονται για το παιδί μου! Σε έναν δικό τους, ο κύριος Μιτσουτάκι. Όλοι όλοι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρωθυπουργό ππουργό μα, κυριά Μισοτάκη, όχι μόνο εδώ Βασίλης Λεβέντη, για πολύ ειδικού και συγκεκριμένου λόγου. Έχουν και μια επικοινωνία όπω ακούσατε καθημερινή, αλλά να κρατήσουμε αυτό ότι βγαίνει δημόσια ένα πολιτικό ανήρ και ευχαριστεί τον κυρικό Μιτσοτάκι. Νομίζω συντασόμαστε όλοι πίσω από αυτόν τον πολιτικό ανήρ.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 Θα πάνε πολύ άσχημα. Αυτό, αυτό το είπε έτσι ακριβώ, ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Το δεύτερο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο, το ξέρουμε όλοι, το υποθέτουμε. Βλέπουμε τι γίνεται στον τουρισμό, βλέπουμε τι γίνεται στον πλανήτη. Θα μπορούσε κάποιο να πει ε, τι άλλο να κάνουν, αφού είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Σωστά, είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Στην ιστορία τη ανθρωπότητα, στη δική μα χώρα, αλλά και σε άλλε χώρε, έχουν έρθει που είναι πολύ δύσκολε. Συνήθω ξεπερνιούνται.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 Τίποτα για διαπλοκή, με κανέναν καλογρίτσα, με κανέναν σαβίδι, με κανέναν απολύτω. Οπότε όλα αυτά που λέγονται εμεί εδώ ως εκπομπή δεν τα πιστεύουμε. Πιστεύουμε μόνο τον Νίκο Παπά. Έγινε ένα διαγωνισμό, κατέρευσε η προπαγάνδα ότι εμεί το κάναμε για να βάλουμε του αρεστού. Βέβαια. Κατέρευσε όμω και είναι. το θέμα καλογρίτσα στο μεταξύ. Το οποίο ναι, λύθηκε με βάση του κανόνε οι οποίοι εφαρμόστηκαν ε, για όλου λύθηκε... και δεν υπάρχει καμία απολύτω κυλή. Και, και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκία ε... Γελάτε Ο Παπαγγελόπλος Ο Τσίπρας ανέγκυκτος Ο Παπάς Το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ που πονάει Ανέγκυκτο Γελάτε Ναι, δεν γελάμε. Δεν ξέρω πόσο ο Αλέξης Τσίπρα νομίζω ότι γελάμε. Σοβαρά ακούμε και τον Παπαγγελόπουλο που λέγεται Ανέγκυχτα, αλλά και κυρίω τον Νίκο, τον Παπά, αλλά και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γελάμε ποτέ όταν του ακούμε. Πάντω κύριε Πρόεδρε, και να πάση πω σε αυτό το οι κάναμε, κάναμε έχοντα υπόψη μα ότι θα πάρουμε κόστο. Δεν, δεν έχουν αλλάξει σε σχέση mm. με το ποιου είχαν κανάλια πριν. Ενδοχομένω κάποιοι να έχουν και περισσότερα. Και το δεύτερο είναι επίση για μένα σημαντικό ότι προσπαθήσατε. και αποτύχατε για διάφορου λόγου, να φτιάξετε και τη δικά σας διαπλοκή Έτσι, θυμόμαστε την περίπτωση Καλογρίτσα για παράδειγμα την περίπτωση του κύριου Σαββίδη με τον οποίο είχατε μια στενή πολιτική σχέση κάποια στιγμή Εμείς είναι η αλήθεια ότι βάλαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε όρους που ήταν ασφυκτικοί και για τους προηγούμενου και για τους επόμενου. και μέχρι σήμερα έχουν διαμορφώσει και δυνατότητα ασφάλειας για τον κύριο Καλογρίτσα Προφανώ άδικα μα ασκήθηκε κριτική, διότι και αυτό το δείχνει το ίδιο το αποτέλεσμα. Διότι αν εμεί είχαμε διαπλοκή με τον Καλογρίτσα, τότε δεν θα του παίρναμε την άδεια την επόμενη μέρα. Άδικη κοινωνία. Άδικη κοινωνία και άτιμη κοινωνία, βέβαια. Αδίκω του είχαν κατηγορήσει και επικαλούνται όλα τα στελέχη και αυτέ τι μέρε. Εδώ η δήλωση είναι παλιά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Παπά. Είναι παλιότεροι τότε που έπαιζε το θέμα Καλογρίτσα.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 4 χρόνια. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Κωνσταντόπουλο. Άστραψε και βρόντιξε κατά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑΜ. Βγήκε καπάκι ο Νίκο Νικό... Αλέκο Αλαβάνο. Ο Αλέκος Αλαβάνος σε συνέντευξη επίση είπε τα δικά του. Βγαίνει σήμερα ο κύριο Βούτσης πρώην πρόεδρος τη Βουλή, τη ίδια γενιά Αλαβάνου Κωνσταντόπουλου και λέει το εξή. Ο κύριο Αλαβάνο και ο κύριο Κωνσταντόπουλο και όλοι οι. Ο κύριο οι οποίοι.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 Και χρησιμοποιεί, είναι και δικηγόρος. Το εξής, ατράνταχτο επιχείρημα. Η μόνη παράταξη που έχει φτιάξει παρακράτος στην Ελλάδα, είναι παράταξης δεξιάς. Για τον απλό λόγο, ότι για να έχεις παρακράτος, πρέπει να λέγεις πλήρως και σε βάθο το κράτος. <Τι>... Για να έχεις παρακράτος, πρέπει να λέγεις πλήρως και σε βάθο το κράτος. <Τι>... Και αυτό απαιτούσε δεκαετίε.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 Αυτό επισημάναμε. Αύριο, αύριο έχουμε γενέθλια. Σαν αύριο ο ελληνικό λαό σε μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη έμπνευση, πραγματικά ιδιαίτερη έμπνευση, έβγαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Μεθαύριο έχετε γενέθλια, σωστά. Την Τρίτη, Φυσικά. Την Τρίτη, ε, να κανονίσω τίποτα ή θα έχετε ένα να κλείσω, να μην έχω ούτε τίποτα. Να ξέρω. Έχουμε πει ότι στα γενέθλια σβήνουμε κεράκια, όχι ονόματα. Επομένω.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 Στην, στα γενέθλια και στο τέλος είπε αγωνίζεται να κάνει τη ζωή καλύτερο των Ελλήνων πολιτών, ο Σαστιάκη το εκλάβαμε το τελευταίο γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ή αν έχετε εσείς υπάρχετε κάποιοι μεταξύ του κοινού που η ζωή σας έχει γίνει καλύτερο 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας πάρτε μέσα σας περιμένει ειδικά εσά, ο Αποστόλης να του πείτε πόσο καλύτερο έχει γίνει η ζωή σας όπως λέει ο κύριος Πέτσα, στον ένα χρόνο, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι χρόνοι φαντάζομαι, τόσαν γίνουν εκλογέ και έχουμε ανατροπές δεν το ξέρει κανείς αυτό 211-10-18-8-80 πάρτε μέσα όλοι εσείς που η ζωή σα έχει γίνει καλύτερο ή τι αλλαγέ έχετε στη ζωή σας μπορούμε να μετρήσουμε και αυτό ώστε να παίξουν αύριο που θα έχουμε και την επέτειο εμείς όμως κάνουμε προ-γενέθλια προ-γιορτή, από την παραμονή έχουμε αρχίσει μην πω ότι όλη τη χρονιά. Γιορτάζουμε που έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία Αλλά ας ξεκινήσουμε από σήμερα με το γνωστό τραγουδάκι να Με άσπρα μαλλιά Με, καλή να γίνεις, με, μαριά, με, με Είμαι... θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού του οποίου αποκαλεί κάποιος ελίτ και Σκατά. Λόνια, είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει Αυτό με το τελευταίο συντασσόμαστε απολύτω εδώ είναι ο Μπαμπάς Μητσοτάκη, και αυτός κάποτε πρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας και αυτός είχε γίνει Πρωθυπουργός με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η τριετία όλη την θυμόμαστε, αν δεν την θυμόσαστε είστε νεότεροι, ε, ανατρέξτε, διαβάστε θα καταλάβετε τι ακριβώς γινόταν τότε γι' αυτό και έμεινε μόνο μία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 Θα είμαστε μέχρι την επιτυχία. Θα είμαστε την φορά χρόνια πολλά στην την και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 Στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτό είναι μεγάλο περίπατο, όχι αυτό που κάνει ο Μπακογιάννη. Είπαμε Μπακογιάννη, βγήκε σήμερα το πρωί ο Μπακογιάννη, ο Δημαρχό Αθηνέων, να υπερασπιστεί ξανά και να σβήσει ό,τι η φωτιά έχει ανάψει γύρω από αυτό το θέμα. Του Ντενεκέδε, που έχει στήσει εκεί με φήνικε, Ντενεκέ, ύψου 80 εκατοστών και έχει βάλει ένα φήνικα πέντε μέτρα. Το και μόνο το θέμα, το δυσανάλογο του πράγματο.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 Ο Λεβέντη είναι αυτό, ο οποίο λέει με πολύ ωραίο τρόπο αυτό το μπράβο, παιδί μου. Βεβαίω θέλει κόστο να βάλει τον Τενεκέ το Φίνικα. Πραγματικά. Και θέλει και τόλμη να το κάνει κανεί αυτό. Είδατε, εδώ μάθατε λίγο πολιτικό marketing, πώ γίνεται. Ακόμη και ένα θέμα που ψεκράζουν όλοι, και οι δικοί σου και οι απέναντι, γιατί φαίνεται ότι ναι, δεν είναι προ... προσωρινό, αλλά είναι πολύ πρόχειρο και δυσανάλογα κοστοβόρο για την προχυρότητα του πράγματο. Το γυρίζει και βγαίνει ήρωα και λε εγώ.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 αναζητήσει ο κόσμος και τα λεφτά που θα χάσω τώρα θα τα πάρω όταν εμφανιστώ δεν χάνω λεφτά μη στενοχωρήστε δεν χάνω τίποτα που δεν, δεν θα είμαι φέτος του χρόνου θα τους τα πάρω κανονικότατα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 Το mail είναι radio.papakipαραπολιτικά.gr Βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνετε τώρα του σταθμού και ειδικά αυτή την ώρα τα βλέπουμε εμείς. Ο Παναγιώτης Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο και άλλος ένας μορικόνε νομίζω χρειάζεται τώρα από την φωνή της τεράστιας γνούλτσε πόντες. το τραγούδι αλλά το ξέρετε ως ορχιστρικό από την ταινία ο επαγγελματίας με τον Μπελμοντό, παλιά ταινία 60-70 κάπου εκεί προεπινάνταν το ξέρουμε ως μουσική ειδικά εισαγωγή έχει παίξει, έχει ντύσει βίντεο και βίντεο στην ελληνική τηλεόραση, έχει μπει χαλεί σε άπειρες εκπομπές οπότε εδώ ε, το βάλαμε σε αυτή την εκτέλεση με στίχους που είναι επίση πάρα πολύ ωραία πάμε στο πρώτο μέρος του λαού, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο. μου. Λοιπόν, ήμουν τώρα στο κέντρο, έκανα όλο το κέντρο για κάποιο λόγο, έψαχνα και προέκει, το ΕΦΚΑ τελεσπάνω και πέρασα από πανεπιστημίου, από σύνταγματα πάντα. Την ίδια η ζαντινιέρα σου, έτσι, η μάτι είδη... να δεις, την έχω στην πορεία, με έχει, τις ήγησες.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 Να του πω ρε παιδί μου, μπράβο. Είναι καινούριο και δεν τον έχουμε συνηθίσει ακόμα γι' αυτό. Φιλαράκο, ο τύπος έχει βάλει να πηγαίνει κατά μεσή του ήλιου, εκεί πέρα που δεν έχει καν φανάρια. Γιατί περνά κάθε δρόμους με φανάρια, αλλά δεν έχει βάλει φανάρια για τον πεζόδρομο. Έχει βάλει φανάρια εκεί που ήταν κανονικά. Οπι... Έπαιξε και λίγο τύχη, και αν σου κάτσει, σου αλλά στη ζωή. Ή στην πέρα. Σοβαρά, σοβαρά τώρα, επειδή εκτό από την αδραιπούλα του που έχει δώσει τα λεφτά για την διαφημιστική πρόοδο και τα λοιπά, η ίδια αυτή η αγορά και ο τρόπο που έδωσε τα όλα αυτά τα. τα... Πέρκνε και τι ζαπινιέρε, δηλαδή να σπάσει το έργο που κάνουν πάντα στα περιβαλλοντικά έργα. Αυτά τα ξέρω από μέσα και να το μπορέσει να το διεκδικήσουν διαφορετικοί άνθρωποι. Έχει βάλει ήδη ανακοίνωση και η εταιρεία των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τι εκαταστάσει, εγκαταστάσει παρασύνου, φέρτε ω συνολικό έργο και η μόνη εταιρεία η οποία μπορούσε να δώσει σε τι συγητικέ, οι οποίε είναι εκατοντά ευρώ για κάτι τέτοιο. Ή εταιρεία δομή. Η εταιρεία δομή λοιπόν η μόνη εταιρεία που μπορούσε να κάνει αυτό το έργο στην Ελλάδα είναι η εταιρεία του μίλου άκτορα. Τυχαία τον όλα αυτά. Έτυχε έτυχε έτυχε τώρα και τώρα να έχει ο άκτο και τι να κάνουμε βλέγοι. Τι θε τώρα, λογαριασμό <λόγω, σχει> θα σου δώσουμε. Λέω ρε παιδί μου, πώ θα μπορούσε να κάνει να κάνει εκεί προ το σπίτι του και τα λοιπά, να πάρει να έχει μια εταιρεία να ξέρει που, που έχει Α, ξένα, ξέρει, τα πράγματα. Αν κάποιο τη ζήλεψε τι αρντινιέ και τη θέλει να τι πάρει και σπίτι του, ναι. Μόνο <σχει> του μετανάστε θα παίρνουμε σπίτι μα. Ή από εδώ πλευρά θα παίρνουν του μετανάστε, ή από εκεί πλευρά θα παίρνει τι αρντινιέ Λα Εμπρός τη γη οι νετφλιξμένοι. Τι είπε ο ηλίθιο πάλι, ρε. Το ιδέα. Ποιο από όλου. Ο Μπογδάνο για τους Netflixμένους δεν άπτεται. Α, για τον Netflix, βέβαια, το για διάβασα. Αυτά είναι νεομαρξιστικά, όντω, τι τα θέλετε. Τι είπε ο πάλι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι δεν τελειώνει αυτό ο άνθρωπο. Ανεξάρτητο πηγάδι ρουφιανού ηλικιότητα. Με μεγάλη ροπή στο δεύτερο. Και μεγάλη τάση να το τραβάει το πηγάδι, θέλω να πω.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 Αποστόλη, τι κάνει. Καλά. Ναι, καιρό έχουμε να τα πούμε. Να σου πω, παιδί μου. Πάει και το ελληνικό, ε. Πάει και αυτό. Πάει hey. και το ελληνικό, πάει. Μπήκαν οι μπουλντόζε, να ορίστε. Οι άνθρωποι έχουν όραμα. Ξεκίνησε η ανάπτυξη, σηματοδοτήθηκε. Τρεις yeah. πουύτε Άλλο ένα μόλ για το λάτσε. Συγγνώμη, <laughs> <laughs> μπερδεύτηκα. <laughs> Είδε που στεναχωριώσουν, μου. Στεναχωριόμουν. Για να γίνει αυτό το αεροδρόμιο. Και αν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που να έχει καταστρέψει αεροδρόμιο για να κάνει κασινάκι, τσίρκο, πράγματα, υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό. Το αεροδρόμιο δεν ήταν λειτουργία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι, κατα ότι καταστρέφει ένα τόσο μεγάλο χώρο. Όχι ότι Παγάκι στρογγυλός, χαροτό, με ήλιο Παραπολιτικά Ελεύθετα κομμένα. Ηλεκτρολόγο, παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα μου. Πώ σας βρίσκω? Πώ με βρίσκει στο σταθερό, κυρία Μαρία μου, ακόμα και όταν λείπω. Με Wind One Pro το έχω πάντα μαζί μου, σε κινητό και λάπτοπ. Πού να στα λέω, ε, και στο μαγαζί να είμαι και να χρειαστεί να φύγω, συνεχίζω την κλίση στο κινητό. Με ένα κλικ. Πολύ μπροστά σας βρίσκω. Παντού με βρίσκει. Στη Wind καταλαβαίνουμε τι ανάγκε κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Έτσι, σχεδιάσαμε το Wind One Pro. Ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο στο cloud. Για να είναι η επιχείρησή σου μαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι. Συνδύασαι το με ένα πρόγραμμα Wind Business. Wind One Pro, η νέα διάσταση της επιχείρησή σου. Αυτό το καλοκαίρι επισκεπτόμαστε ξανά τα αγαπημένα μας νησιά και γεμίζουμε με εμπειρίε και χαμόγελα από όλο το Αιγαίο. Στην Hellenic Seaways σα ταξιδεύουμε υπεύθυνα προ Κυκλάδες, σποράδε, νησιά Σαρονικού και Βορείου Αιγαίου για ένα ακόμα αξέχαστο καλοκαίρι. Ενημερωθείτε για τι νέε μειωμένε τιμέ μα και κάντε κράτηση τώρα στον ταξιδιωτικό σα πράκτορα στο hellenicseaways.gr ή στο 210 8919 800. Hellenic Seaways, έτσι αλλιώ, Αιγαίο. Διακοπέ! Ο πιο πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Ελλάδα και τους προορισμούς της κυκλοφορεί στα περίπτερα. μια πολυτελής εκδοσή 400 σελίδων, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, παραλίες, αξιοθέατα, διαδρομές, γαστρονομία και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να οργανώσετε τις διακοπές σας. Στα περίπτερα, μόνο με 4 ευρώ και 25 λεπτά. Μην το χάσετε! Καλησπέρα σας. Τι θα πάρετε? Ε, ναι. Ένα φυσικό χυμό. μήλο πορτοκάλι, καρότο, παρακαλώ. Α, αλλά προσοχή, συγγνώμη. Θέλω χυμό μόνο από πορτοκάλια, πελοποννήσου, έτολο, καρνανίας ή υπήρου. Βεβαίω. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Και τα μήνα να είναι Μακεδονίας ή Θεσσαλία! Άρα ένα χυμό live με φρούτα του τόπου μας, ε. Ακριβώς. Τώρα η γεύση που θες, όπως τη θες, κάθε σου στιγμή, σε έναν χυμό live με φρούτα του τόπου μας. 100% φυσική χυμή από 100% ελληνικά φρούτα. Live. Ζωή σε κάθε στιγμή. Από τη Δέλτα. Η υγεία θέλει όραμα και το όραμα το πιστεύεις ή το δημιουργεί εσύ με τις επιλογές σου. Η ΕΚΔΕΛΤΑ. Σπούδασε νοσηλευτική, νευτική, φυσικοθεραπεία, προπονητική, βοηθός φαρμακίου από 139 ευρώ το μήνα. Η εκδελτα.gr. 50 χρόνια. Είμαστε δίπλα σου. Νέος ανεμιστήρας μόρης με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός μειονυστής για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία. Και σου πάει. Μαζί ξεκινάμε κάθε μέρα. δίπλα σου στη νέα αρχή της επιχείρησής σου με τις ψηφιακές λύσεις Giga Smart Business και τη στήριξη που χρειάζεσαι με δωρεάν τους τρεις πρώτους μήνες μηδενική αρχική επένδυση και την ομάδα Reddy στο πλευρό σου για να είσαι διαθέσιμος στο τηλέφωνο της δουλειάς όπου και αν βρίσκεσαι Παρακαλώ. με τηλεφωνικό κέντρο στο cloud Και σίγουρος ότι η επιχείρησή σου θα παραμείνει παραγωγική με υπηρεσία κατασκευής και υποστήριξης, website και e-shop. Μαζί ξεκινάμε πάλι και κάνουμε μια νέα αρχή. Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Ισχύει για νέε ενεργοποιήσεις έω και 30 Ιουλίου. Τι λες για κλιματισμό από το μέλλον? Τι λε για πρωτόγνωρη δροσιά? Λε Μιτέα Μπρίζλε. Με τεχνολογία ΜΜΕΝΙΚΟΛ ΜΜΕΝΙΚΣ για ομοιόμορφη αίσθηση δροσιά. Νέο κλιματιστικό Μιτέα Μπρίζλε. Τι λε, Μιδέα. Από την FG Europe, όμιλο Φιδάκη. Ενέργεια και βιωτικό επίπεδο. Σημαντικά. Ενέργεια και προβιωτικό επίπεδο. Εξίσου σημαντικά. Ανέβασέ τα με πολυβιταμίνη David Active με Ginseng και Q10. Και τώρα, πολυβιταμίνη David Probio με προβιωτικά. Και Junior Vit για τους μικρούς μας φίλους Σειρά πολυβιταμινών David Της Health Aid. Ενέργεια και προβιωτικά σε νέο επίπεδο. Με Health Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο Τα συμπληρώματα διατροφή δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διέτα. Παραπολιτικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη Με παίρνει κάθε μέρα Κάθε μέρα με παίρνει και δύο φορές την ημέρα Και τρεις Ο κύριος Μητσοτάκης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 Το νησί της Παναγίας στην Τίνο πέρασε το τρίμερο που μας πέρασε ο πρωθυπουργός μας και σωτήρος όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός μα εκπλήρωσε το τάμα της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μιτσοτάκι, η οποία τον είχε ταμένο στην Παναγία. Γι' αυτό αμέσω μόλις βγήκε από το πλοίο της γραμμής και αφού συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα, έφτασε στον ιερό ναό μπουσουλώντα και ακολουθώντα το γνωστό ανηφορικό δρομολόγιο των προσκυνητών, υλοποιώντας το τάμα του. Πίσω του ακολούθησαν επίση μπουσουλώντα υπουργοί, συγγενεί και αστυνομικοί τη φρουράς του, την τελευταία επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού.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 Λαμπόγιαλο τα έκαναν άνδρες τη αστυνομία σε μαγαζί των Εξαρχείων το βράδυ τη Παρασκευή γιατί έτσι του κάβλωσε. Οι συνάδελφοι αστυνομικοί με το γνωστό ρωμαλαίο ύφο μπούκαραν σε μαγαζί και επέβαλαν την τάξη και τον νόμο. Η κίνηση των συναδέλφων αποσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωση ενώ έδωσε την ευκαιρία στον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοποίδη να συγχαρεί του άξιου συναδέλφου που μα έκαναν όλου υπερήφανου.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 πιστεί ο κόσμος ότι η μακέτα αυτή θα υλοποιηθεί που βλέπουμε και στις διαφημίσεις αλλά το καζίνο είναι το πρώτο και από εκεί εξαρτώνται τα υπόλοιπα έτσι λοιπόν λαχανόκηπος για να τρώμε καλούς λαχανότουλμάδες δεν είναι λίγο, είναι μεγάλη προσφορά της οικογενείας, της παρατάξεως, της νέας δημοκρατίας στον λαό της Αθήνας πάει ο Γεραπετρίτης στην εκπομπή της Βάλια Πετούρη Το προηγούμενο Σάββατο που είχε στην Αίρετη, αυτή η ακόμη, Είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα και κρίνει σκόπιμο η να επισημάνει καταρχάς ότι είναι καλή δημοσιογράφο και δεύτερον να, να το αποδείξει αυτό επειδή ξέρει ότι έχει εκείνη τη μέρα γενέθλια ο Γεραπετρίτη. Πάω να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά τον Υπουργό Επικρατεία τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίο έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Θα το αποκαλύψω, το ξέρω, είδατε, το έμαθα εγώ. Ένα καλό δημοσιογράφος όλα τα μαθαίνει. Σα εύχομαι χρόνια πολλά, κύριε Γεραπετρίτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να φανταστώ και καλύτερα γενέθλια από το να βρίσκομαι εδώ μαζί σα. <μιου> Αλλά πάντω είναι μεγάλη χαρά <μιου> και τιμή. <μιου> Α, αυτό ήταν η απάντηση του Γεραπετρίτη. Εννοούσε, γιατί μετά δόθηκαν οι αμοιβέ εξηγήσει, ότι δε, δε, ήταν ο φόρτο τη δουλειά, τα θέματα τέτοια που τον ανάγκαζαν να είναι σε ένα στούντιο ενώ θα ήθελε να είναι κάπου. Αλλο ήταν μια ωραία τηλεοπτική στιγμή από την ιστορία της κρατικής κρατικότατης κρατικότατης τυλεόρασης. τώρα μέρο δεύτερον. Καταρχήν θέλω να σου πω χρόνια πολλά που γιορτάζει και... το έθιμο. Ευχαριστώ, νομίζω το θυμήθηκε. Σαν παράτα μα. Ποια παράτα μα, εσένα έπρεπε δεν γυρίσει Ναι, ναι, καλά, βρήκαμε και μια δικαιολογία. Έ, μιλάω βλακίε. Έλα τώρα, τέλειωνε, δεν θα το συζητήσω. Ακούς Αποστόλη. Ναι. Καταρχήν τα είπαμε χρόνια πολλά. Στην Αμερική. Α <ΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το το κοστή. Α και στην Με Μαρή, το ο, ο, ο αρχιεπίσκοπος Αμερική Όπου βλέπει κάμερα και όπου βλέπει φασαρία είναι πρώτα. Θέλω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Ό,τι τρολιά, ό,τι μακία έχει πει ο Μπουμπούκο, ο Άδωνη. Και θέλω αυτό το ααα που κάνει αυτό. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να τον κυκλοφορήσετε σε CD. Α, τι CD, να είναι που έχει μόνο αυτό, τι είναι. Για δύσκολε στιγμέ, είσαι πολύ ήρεμο. Θε να σου σπάσουν τα αρχιά, Πάρε Άδωνη.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 Μη, Έλα καλέ τώρα, αφού είπαν ότι δεν ισχύει για το πάμε αυτό και για τους οργανωμένε. Έλα πάμε παρακάτω Το αποείδησε Εί ο, ο Χρυσογοήτης, τέλος, πάει αφού ξελευθερία Έβλεπα σήμερα εκεί στο ελληνικό το γουρλομάτι που ήταν στα έργα Και θυμίστηκα αν φυσικά... Ότι είναι επικίνδυνο με τόσο ανοιχτό μάτι μην πάει μέσα σκόνη Τα μπάζα, το... ε, εντάξει ε, το βάτραχο, Και θυμίστηκα που αυτός ήταν επιτελούς έργο Και μας μεγάλωσε εμάς τις παλιές κοινές Ο καρα Λαϊκό ήρωα. Εάν, ε, σε ένα σακουλάκι, Πολυμπάκι, έχουμε ηλιομένη κατσικήσια κοπριά και την πετάξουμε, διώκεται ποινικά. Κατσικήσια κοπριά, που να την πετάξουμε, Στον Άδονη, στον Γορίδε, Όχι, στον... σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, βάλε λίγο στι ζαρτινιέρε, Γιατί δεν τι βλέπω να ζουνε πολύ αυτά τα φοινικό δέντρα μέσα. Να... Παίρνω από την Αθήνα, λίγο ρίξε, μέσα σε ένα τσίγκο, να... να μην ξεβρωβάνει, βρωβιάριδες. Ναι, ναι που... αυτό περιμέναν για να βρωμήσουν. Έλα, γεια! Δεν θα κάνει ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια πορεία στο Ισραή, στην πρεσβία του Ισραήλ, θα κάνει μια διαμαρτυρία κάτι σίγουρα, έμαθα. Σίγουρα, ναι, σίγουρα, σί, σίγουρα για να δούνε τι και πώ θα κάνουμε με τον μειωνί, δεν ξέρω, με τον Νετιά Θα να κάνουν τι αλλαξοπολιέ με τον Νετανιάχου, ξέρω εγώ. Ακριβώ αυτό θα έλεγα. Αφού ο παιδιά έχετε το τηλέφωνο του Μιονί τώρα του Νετενιάχου, μπορείτε τα καρμίσετε. Μην πηγαίνετε και τα λεπορείτε σε Τώρα και ιδρώνετε και κουράζετε και έχουμε και κανένα. πρόβλημα. Πάτε τηλέφωνο του Μιονίθου. Το... Τα είπαμε. Θα είπαμεί. Δεν ξέρω να ξέρει. Τα είπαμε. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι, ηλιοφωριά. Ωραία, ίδια από γαλάζια λοιπόν. Έλα, πειλή. Ο... Οι φίλοι μου το είχαν και no. πι... πιάσε ρεμπίλη. Τι φανεί, άσε ρεμπίλη. Άσε ρεμπίλη, Όσο και να το θέλει πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Κάθε να σου πω ρε σύλλε, τώρα να πούμε. Ε, τι θα μου πεις ρε Μπίλη, το απέζεις τηλέφωνο και μου λες ότι είσαι Μπίλη. Σοβαρά τώρα και θα να σε πάω σοβαρά. Νούμερο. Ε, ναι, ναι, ο Μπίλη με. Λοιπόν, να ακούω να λέει. Ναι, έλα Μπίλη. Ο Μπίλη και θα... κύπ. Ο Μπίλη και Ο Μπίλη Μπίλη. Λέει, θα θέλει μια εξώδικα. Δηλαδή, όταν θα λέμε Μπουγδάνος, θα... θα πρέπει να λέμε. Ο, όχι φασ Ο μη γλίτσα. Βεβαίω, ο... όχι Ρουφιάνος όλα αυτά για να καταλαβαίνουμε ποιο, ποιο εννοούμε. Α, μπράβο, δεν είχε καταλάβει δηλαδή το παλικάρι ότι αυτό που τον δυσχυμεί είναι πρώτα απ' όλα η εκπομπή του. Θα λέγε κανεί κακοπροαιρετό και η ύπαρξη του ίδια. Αλλά τέλο πάντων, έλα, γεια. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, δεν τα περίμενε. πάμε. Δεν είπα την, την, την κορύφωση για να είναι. τελειώσουμε εδώ. Θέλω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 Είναι η Χριστίνα Μπόμπα, η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, TV Persona. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, είναι η αλήθεια. Η Χριστίνα Μπόμπα, λοιπόν, πήγε στον Αρναούτογκλου, τη ρώτησε τι ακριβώ δουλειά κάνει και αυτή απάντησε. Αν σου λέει, ποιο είναι ο τίτλο, σήμερα τι τίτλο θα βάζει, Χριστίνα Μπόμπα, τι δουλειά κάνει. Αχ, αυτή τη στιγμή η κεντρική μου ταυτότητα είναι η ταυτότητα.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 Σήμερα έφυγε ο Ένιος Μωρικώνε, το πρώγη ασκασίδηση είπαμε για τα τραγούδια που ακούσαμε πριν αλλά σαν σήμερα το 1971 φεύγει ένα άλλο μεγάλος πολύ μεγάλος ο Λουίς Άρμστρονγκ ήταν 6 Ιουλίου του 1971 Only you This world seems right Only you Can make the darkness bright Only you and you alone Can still be like you do And fill my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 Understand the magic that you do. You my dream come true. you. Ένα περιεχόμενο το έχει και όλοι οι όχι σαν τις Χριστίνας Μπόμπα, τη μιούργουσε και ο Arpston και όλοι οι πόλυποι μορικόνε.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 Έλα καλησπέρα. καλησπέρα Δεν σε έχω ξαναπάρει παλιότερα. Πρώτη φορά παίρνω. Γιατί? Από το μάλμε με τη Νότια Σουηδία. Mm. Θα ξεκινήσω λίγο με το, το γλύψιμο για να μου αφήσει δύο λεπτά να σου πω Γλύψε λίγο, γλύψε <στονίκοντα> λίγο. Δεν το έχω ανάγκη, <στονίκοντα> αλλά γιατί όχι. Σας ακούω από το 2007, όταν εκεί. Τότε με, με έμαθε ο μου στο, στο στρατό, πούμε, τότε στο Sky. Και τα τελευταία 5 χρόνια στη Σουηδία, είστε, πούμε, η μου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 Κυριαρχίες, πώς θα αποτρέψουμε την εμβολή Ναι, γενικώ μπορεί <συριακούς> να ακούσει πολλέ παππονιέ <συριακούς> σε μια ώρα συμπυκνωμένε. Είναι σαν το καλό γάλα, το συμπυκνωμένο. Καλά, δεν άνοιξε και μια ώρα, Είναι σαν γάλα, βαπορέ, <συριακούς> η κατάσταση. Η μόνη ελπίδα σε αυτό είναι να κάνουμε χρήση <συριακούς> του κουρτιού <συριακούς> του γάλακτο. Στον να τελειώνουμε. Και δεύτερον, έχω να σου πω το εξή. Έχει κάνει λάθο για, για τι ατάκε. Όλο λάθη κάνουμε, ναι. Τι λάθο. Τι λάθος έκανε. Ενώ προχτέ σου είπα ότι θα είμαστε απέναντι στην Αντικία και στην, και στην εκμετάλλευση, με έβαλε στο κάδρο των ανοήτων και των βλαμένων. Δεν είμαι καθόλου βλαμένο, έτσι νομίζω. Είμαι από του αγωνιστέ που όταν εσύ ήσουν επιστυρικά σε ήμουν στου δρόμου και θα συνεχίσω να είμαι στου δρόμου ανεξάρτητα από τι απαγορεύσει. Γιατί είμαι Μακεδόνα και απόγορο ανταρτών και καπετανέωνα. Εκνώκαλε πού είναι οι ευχές για τη γιορτή σου Καλέ τίποτα στερχε για τους Ότι θα την βάλεις στη δικιά μου ευχή Δεν μου ευχήθηκες νομίζω Σου ευχήθηκα δύο του μηνό και μου είπες ότι σε έχω γράψει στα από αυτά μου Ενώ αυτό είναι ψέμα και εγώ σου έστειλα κάτι άλλες ωραίες ευχές Α δεν θυμάμαι το από αυτά κάτι μου λέει ναι Ναι, έλα κομμένα μου, μιλάκα σε πάρω γιά όλο. Καλά, έξαφνα μου πάρω διάλολλον. Να σου πω, την περίοδο του εγκλισμού, τη Καρατήνα σα ξέφυγε ένα μουνί. Ή πέρα στο εχθρικό που λέει Κάνε άκρη! Σα ξέφυγε ένα Λ... μουι πέρα. Πήρατε κανένα πρόσθεμα από αυτό ήδη γλιτώσατε. Α, δεν πήραμε. Και η επόμενη ερώτηση είναι εξή γιατί στο δικό μου το μουνί βάζει μπει και στο άλλο δεν έβαλε. Είναι καλύτερο το δικό του μουνί από το δικό μου. Ε, δεν είναι όλα τα μου, έφια συγνώμη κιόλα. Τελευταία εκπομπή αυτή που κάνετε έρχεται μια εβδομάδα ακόμα. Έχουμε μια δομάδα ακόμα. Μπορεί να πει άλλη μια εβδομάδα μου <laughs> Γιατί Σάφορντ, τα άμαθες ε. Ποιο από όλα. Ότι διεκδικεί αποζημίωση 100... 175. Γιατί να μην διεκδικήσει, δεν είχε χασούρα. Ναι, λόγω κορονοϊού. Είχε χασούρα. Γιατί. Ε, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν πρέπει εμεί να τα πληρώσουμε άμα χρειαστεί. Και σκάσε. Η οποία... Σκάσε. Τέλο. Το είπα. Αυτό θα γίνει. Τα κεφαλαιοποίησαμε. Τέλο. Και 11 εκατομμύρια που δώσανε. Επιμένει εκεί. Στου μεγάλου εργοδότε. Χωρί να το τώρα. <laughs>